Τον ενακομαπέντε FM στερεό. Guess έρτικη, αστισιακή, αστιματική, μα σοβαρή εκπομπή στην εποχή της The Great Greek μέρα ground, no the, Christ, thought, Εδώ στους 101,5 είσαστε συντονισμένοι και σήμερα. You. Όσοι δεν είστε να πάτε αλλού. For the, for the, Παρακαλώ! The Καλή σας μέρα. Κόσε! Έλα, δώσω, δίνω, δίνω, χαίρετε ε, Ξύπησαν οι ροκάδες, πρωί, πρωί πα, πα, πα, πα. Been... Κυρία μου και κύριέ μου Είσαι εδώ στους 195, love... Όπως είπαμε, όποιος δεν είναι να του καεί το βίντεο και θα ρίψουμε μία αρμαδιάνη στην Life in style του ρλοτί wow. κατάστασή μας Hola. και σήμερα γιατί θα μου πεις γιατί κατάλαβες ε ναι κυρία μου και κυρία μου γιατί Κυρία μου, κύριέ μου, αν <συγλίδε> το χαμπάρι Συνέφιασε, συνέφιασε, ο ουρανός συνέφιασε Ψηλή βλοχούλα, βλοχούλα, βλοχούλα έλχεται Ψηλή βλοχούλα έλχεται Καλά. Λοιπόν, ε, κοίταξε να δεις κάτι Ο ανακουφής την ε, <συγλίδε> την κατάστασή σου, όπως γνωρίζεις, είναι έξω τον τουρλώνει τεχνοκρατικά, όχι με πολιτικό τρόπο και αφού είδε εκεί μπαρόζους, αφρόζους, φαμόζους και όλους αφούς τους σιφιλιάριδες κατέληξε σε ένα πολύ απλό πράγμα Είναι απαραίτητη η επιστολή στην Ευρώπη από τους ηγέτες των κομμάτων oh, oh, oh. Και φυσικά είναι απαραίτητη διότι όπως είπε και ο Μέγας Καρατζαφέρνης «Εάν δεν υπογράψετε ρε, ρε μάλια» Θα κάνετε την Ελλάδα κομμουνιστική Θα έρθει να σας πάρει μετά ο κομμουνισμός Το σπίτι που σας πήρε ο Παπανδρέο κατάλαβε. Ρε μάλια! Θα έρθει ο κακός ο κομμουνισμός Όπου ο κομμουνιστόμαχος Καρατζαφέρνης Δίνει ρέστα, δίνει και το lifestyle του για να μην έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα Όποπο τι άλλο θα δούμε Τίποτα δεν έχουμε ακόμα δει ακόμη Έτσι λοιπόν Η Ευρώπη επιμένει ότι θέλει τις επιστολές Γιατί θέλει τις επιστολές Γιατί θέλει τις επιστολές Για να είναι βεβαία η Ευρώπη Ότι θα σε στραγγίξει μέχρι το τέλος Θα σε στραγγίξει μέχρι το τέλος γιατί Για να μαζεύουν να μαζεύουνε ποιοι. Τελικά από ό,τι σε Λινάρα μου, το πρόβλημα δεν ήτανε αποκλειστικά δικό σου. Όχι ότι δεν έκανες τις φουστίες σου, έτσι, μετάξυ μας. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Αλλά με η η Γερμανία, αυτή η υπέροχη χώρα, η χώρα του Goethe, του Goethe, ο Goethe. Έλα δω εσύ που είσαι κουλτουριάρης Ο γκώτε, δεν είναι Γερμανός Ο γκώτε. Αυτή η υπέροχη χώρα λοιπόν θα γίνει, θα γίνει τελικά ο τιμωρός της Ευρώπης Το γουστάρει πολύ Πάρα πολύ δεν αλλάζει το Το κύτταρο Και θέλει η Μέρκελε, η... Μέρκελε Να επιβάλει κάποια ουρομόλογα και έτσι λέει, λέει τώρα το Βερολίνο. Το Βερολίνο έχει φωνή και λέει «Ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει στην Ελλάδα χωρίς την υπογραφή Σαμαρά». Αμάρε Αντώνη. Ο Γκοίτερ εσύ είναι Γερμανός, ο Γκοίτερ. Γκοίτερ Γερμανός δεν είναι εσύ που σε κουλτουριάρεσε. Γερμανός. τι είναι ποέμπλος. Ποέμπλος. λοιπόν που λες ε, ελληνό πουλέμω, oh, το Βερολίνο... Χωρίς την υπογραφή Σα... Σαμαρά Δεν σου δίνει μία Τραγούδα λοιπόν Η έκτη δόση δεν πρόκειται να εκταμιευθεί Πρεζάκι μου Εάν δεν συνυπογράψει τη δανειακή σύμβαση Ο αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως Δήλωσε ο Μάρτιν Κότχαους πα, Είναι αντιπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Είναι αυτός ο Μάρτιν Κότχαους Και βέβαια Τα πήρε και ο Ζαν Κλοντ -Λούγκερ. Και δήλωσε ότι για την ίδια την εκταμείευση θα ακούσει η υπογραφή της νέας ελληνικής κυβέρνησης Αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε πια ρε, Είστε μάλια ρε Θα υπογράψετε όλοι, μέχρι και ο Μπερμπαμίτσος από την Κουσουβίτσα θα υπογράψει Και <Τι> είναι η πράσινη πράσινη βίβλος ρόλου, <Τι> <Τι μόλις, σε> παρακαλώ Δήλωσε, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι. Ωραίο, ωραίο, μπράβο, πολύ εύστοχο, ευχαριστώ. Ούτε στη μακρόνη σου να ήταν, λέει. Δηλωσία θα γίνει, θα υπογράψεις, αλλιώ δεν παίρνει τίποτα. <laughs> Είδε λοιπόν πώ αλλάζουν τα πράγματα. <laughs> ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Μια με, μικρή διαφορά. Στη μακρόνη σου τους του βάραγα. Ενώ εδώ βαράνε για πάρτι του σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια Η πράσινη βίβλος για ευρωομόλογα Ο Μπαρόζος αύριο καταθέτει επισήμως τις προτάσεις της Κομίσιον Έλα ρε Μπαρόζο, μη μου λες τέτοια Κατάλαβες τώρα με τι ασχολούμαστε καθημερινά Ασχολούμαστε με τον Μπαρόζο, τον Ζάνγιο Γλούγκερ Την Τρισέ Πώς τη λένε την άλλη καναλάρχη Την Κριστίν το Σαμαρά και άλλα, παιδιά, ενώ τα χωράφια μας όπως με έχουμε ξανά πει τα χωράφια είναι στο βάτο Μπορείστε παρακαλώ Γιατί είστε βίοι Μη... Μη γίνεστε stake Μην Μη πισ kommer s donge Έτσι, όπως, όπως το λες φίλε μου Αυτή η απορία μας δεύνει όλους, να σε καλά Να, ποιος θα τον κάνει τον εμφύλιο ρε φίλε μου Πιστεύει εδώ ένας φίλος που θα μας βάλουν σε εμφύλιο Ήθελα να ξερα λέει με τους παζοξίδες Εδώ καχαράτσι χαράτσι χαράτσι, χαράτσι Καθήνε πληρώστε πληρώστε πληρώστε Ποιος να λάβει μέρος στον εμφύλιο Αφού όλοι συμφωνούν αδερφέ μου Όλοι συμφωνούν. Μη γίνεστε βίαιοι. Ειρήνη ή μην. Ειρήνη αδέρφια. Αγίανο παπάς. Ορίστε. Αχ, φοβερή παρατήρηση. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο Ακροατή. Ο οποίος σημειώνει το καταπληκτικό. Οι νεοέλληνες είναι διατεθειμένοι να δώσουν το πορτοφόλι τους για τη μαμά πατρίδα. Αλλά το αίμα τους όχι. Τι να τέτοιο αίμαντι να το κάνουν Χάτσε Να τι κάνουν μετάγεις της μαμάς πατρίδας Και θα τα τινάξει. Έτσι λοιπόν Αγαπημένε μου Ελληνόπουλε Ελληνίδι, Ελλήνογλου Ή όπως αλλιώς σε λένε Ενώ τα χωράφια μας είναι Τίγκα στο βάτο Μπούρου μπούρου μπούρου Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί για να σε πείσουν δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, πάνω-κάτω πλάγοι ότι τα έχουμε ανάγκη τα λεφτά. Γιατί λεφτά έχουμε μόνο μέχρι τις 15 Πρέπει να εξασφαλίσουμε ενδιαμίαν ακόμη φορά τους μισθούς και τα συντάξεις. Κατάλαβες. Τώρα δε που είναι στο παιχνίδι και ο Καρατζαβίρερ... Μην το, μη το κουβεντιάζεις έτσι λοιπόν κάτι συμβαίνει εδώ τώρα με, αυτά τα, με την πράσινη βίβλο για τα ευρωμόλογα, Πράσινη βίβλος, πράσινη ανάπτυξη, πράσινα άλογα. Πράσινη ανάπτυξη, όλα πράσινα είναι Η γη θα γίνει πράσινη Επιτέλους όπως είπε και ο άλλος Εν τω μεταξύ Το πόσο ίδιοι είναι Πράγμα το οποίο δεν το βλέπατε Τόσα χρόνια Φαίνεται από την... Από αυτό που κάναν τώρα αυτό το κόλπο, όπω το λένε συγκυβέρνηση, εθνική σωτηρία, όπως για άλλο το λένε Όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα Ότι πρέπει να είναι πολύχρωμοι Και ότι οι εκλογές, εάν δεν λυθούν τα προβλήματα, δεν θα δείτε Λέγαμε και παλιότερα Ότι τις εκλογές, όπως τις ξέρατε Σε αυτό το στυλ δημοκρατία που ζήσατε τα τελευταία 30-40 χρόνια Θα τις ξεχάσετε θα είναι κομμένες και ραμμένες άλλου είδους εκλογές στα μέτρα της δημοκρατίας <Τι> Α, της δημοκρατίας αυτών. Οπότε είδατε πως συμφωνούν όλοι. Εδώ τώρα μιλάμε. Ο, ο Ράιχε Μπαχ Αχ! Ο Μπαχ Θα συναντηθεί με τους μεγαλοβιομήχανος στην Ελλάδα με 25 διευθύνοντες συμβούλους κορυφαίων επιχειρήσεων από την ελληνική αγορά Ο καγκελάριος της Ελλάδας Χορστ Ράιχεμμ. Αχ! Αύριο στο κτίριο της ελληνικής εταιρείας διοικήσεων επιχειρήσεων. Πα-πα-πα. Για να τους πει τι να τους πει ο Ράιχεμμ. <Τι> Αχ! Τι να τους πει και δεν θα τους ο oh, να τους πει και να τους πει ο Εν τω μεταξύ Σου προκύπτουν κάτι φίλοι και σύμμαχοι Έτσι από το πουθενά να πω. Σαν πως πετάγονται Μέσα, μέσα στα λάχανα να πω. Τώρα να πούμε Ο Μπάμιας στηρίζει την κυβέρνηση Παπαδήμου Γιατί είναι φίλος και σύμμαχος Έτσι δήλωσε ο Μπάμιας για τον Παπαδήμο. Παίζανε από μικρά παιδιά Επίσης στις καλύβες στην κεντρική Αφρική Είναι και φίλος Είναι και σύμμαχος Ο Παπαδήμος με τον Ομπάμιας Διότι. Παρακαλώ Τι θα τους κάνει ο κύριος Σαβάγης ο κύριος φίλος διότι δεν είναι δικό σου, το παπαδί μου είναι Α, δικό σου Α, είναι, είσαι, το 76, ευχαριστώ, ευχαριστώ Άμα έχεις την πρωθυπουργός μου Λέει ο... Ο Ακροάτης Τι λέει Τι λέει και άμα έχεις τους φίλους τι του, να τους κάνεις στο εχθρούς έτσι Λοιπόν κυρία μου και κύριέ μου Εφόσον στηρίζεται ο Παπαδήμος από τον Ομπάμια Μη με τρελαίνεις Βαράτε βιολιά σάλπιγκες Βαράτε ταμπούρλα Στρώστε χαλιά Ο Μάικ Χαμάρ Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ένα μεροκάματο στη ζωή του Θα μου πεις ποιος από αυτούς έχει έτσι Θέλει τώρα αφού, αφού επιτέλεσε χρόνια και χρόνια το σοσιαλιστικό του έργο και ο λαός είχε κοινωνική δικαιοσύνη, υγείες, παιδίες, όλα αυτά τα, τα πισιλά. Θέλει να γίνει και αρχηγός του Πασό. Άρε Μάκη Χαμάρι. Μάκης Χαμαρίδης λοιπόν. Είναι έχει πρόθεση υποψηφιότητας για την κούρσα της διαδοχής του Πασόκα Το Πασόκα ρε Μιχαλάκη Μιχαλάκη, τους κοιοφτέδες σου μεταξύ με το που βγήκε ο Μάικ και είπε ότι Γιατί ρε παιδιά και εγώ να να τον αρχηγό Όλο αυτή ήταν η παπα είναι μοτσούνα. Που πάρε είπε στο Ο Που πάρε Τα πήρε στο κρανίο και λέει ε, Παρομοίασε τις συναντήσεις του Παπανδρέου Με τα κορυφαία στελέχη Ξέρετε ποια είναι αυτά Με συναντήσεις καπεταναίων και οπλαρχηγών Ερέ Μπιγλίτ με συγχωρείς κιόλας Ποιοι είναι οι και ποιοι είναι οι οπλαρχηγοί. Όπως όλα πια έχουν χάσει το νόημα και οι λέξεις Την έννοιά τους έχει καπενταναίος και οπλαρχηγούς το Πασόκ και έτσι παρομοίαση Μπιγλίτς τους, euh, Τις συναντήσεις των Παπαντρέου euh, με τα κορυφαία στελέχη Κορυφαία στελέχη τώρα Εν τω μεταξύ ανησύχησε ο πρίγκιπς Γερουλάνος διότι βλέπει κίνδυνο διάσπασης και σου λέει τώρα τι θα κάνουμε εδώ είδαμε και πάθαμε να δημιουργήσουμε την τελευταία αυλή της κατά πριγκιπικά θα ζούμε Αχ και φοβάται το παιδί κίνδυνο διάσπασης Με διασπαστεί το Πασόκ με φοβάζει μπιγλίτ Είναι απέραντη η μάσα ακόμα Αν σε περίπτωση τελειώσει η μάσα Τότε θα φαγωθείτε μεταξύ σας Θα σας φάνει τις σάρκες Μπι Όσο κρατάει η μάσα Μην φοβάσει τίποτα Μπορεί να ξεπεράσετε και το 50% Κυρίες και κύριοι, και κύριοι, επιτέλους, επιτέλους, επιτέλους, ο άνθρωπος ο οποίος τρομοκράτησε, ο άνθρωπος που έφερε τα πάνω-κάτω στην ε, παγκόσμια αγορά και ο άνθρωπος τον οποίο δεν τον χώραγαν αυτά τα μικρά, τα στενά σύνορα της μικρής ελαδίτσας, ανοίγει τα φτερά του και απευθύνεται σε διεθνές ακροατήριο, απελευθερωμένος πια από το βάρος αφού έσωσε αυτή τη χώρα ωρε φάτσες λοιπόν θα μεταφέρει τη συζήτηση για την κρίση χρέους σε διεθνές ακροατήριο ωρε διεθνές ακροατήριο τι όνειρο να Τη την Παρασκευή θα μιλήσει σε δυο διεθνή φόρα σε δυο κιόλας ρε τσακα τσακα θα τους ξεπετάξει όπου σύμφωνα με πληροφορίες αποκλειστικές που έχουμε θα δώσει τις πρώτες ενδείξεις για τις διαθέσεις του να μιλήσει πλέον απελευθερωμένος από τις δεσμεύσεις που είχε από το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι και σφαλιάρες θα ρίξει στα διεθνή φόρα. Το πρωί λοιπόν θα μιλήσει την Παρασκευή στους σοσιαλιστές. Βέβαια. Στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βρυξέλλης. Άρα είναι φυλακή και εκείνος εκεί ο πως τον λένε Μπορλουγίνου <μήλες> Πως τον λένε εκείνον που τους πήρε τα κεφάλια ρε, ε, ε, ρε πράμα που θα Πως εκεί στη Φιλανδία που τους πήρε παραμάζουμε; <μήλες> Πως τον λένε <μήλες> Παρακαλώ Φιλοσβουγία Μπράβο Άρα, είναι Τον έχουν Λε ρε και θα Θαύρσκε εκεί μέσα Έλα για Ευχαριστώ <μήλες> Παρακαλώ Θα σας πω αμέσως, την έχω πει εδώ και πολλούς μήνες Την άποψή μου για τον Γιώργο <Κι> Και μου με επηρεάζεται το Γιώργο Η εκπομπή είναι παπαντριακή έτσι <Κι> Ο Γιώργος είναι ο επόμενος ε, Πρόεδρος ε, Μιας μεγάλης, ε, ξέρω εγώ Εκτός από τις τράπεζες που δεν είναι ψηλά για τον Γιώργο <Κι> Αυτά τα κεντρικές τράπεζες και <Κι> Θα είναι πρόεδρος του Γιώργου <Κι> Κομίσιον Πρόεδρος του Νάτο Ξέρω εγώ κάτι, σε κάτι υψηλό να το διοικήσει και αυτό ρε Λοιπόν αυτό θα είναι αυτός λοιπόν ο Μπρέγη. Ε ρε πράμα που θα βρεις την Παρασκευή κορε πράμα ρε Μπρέηγι ο Νορβηγός μπράβο καλά υποτελείω εδώ θα μιλήσει λοιπόν στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες πά πά πά πά προκειμένου είπαμε να δώσει αυτά τα, τα φώτα του και φυσικά μην ξεχνάτε ότι το συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Ευρωπαίων Σοσιαλιστών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διότι σύμφωνα με δήλωσή του ο Πολλλιου Rasmusen έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την ηγεσία του σχηματισμού Οπα. Οπα, οπα. και κατόπιν αυτού Θέλουμε καινούργια ηγεσία Πώς την βλέπετε τη δουλειά Φεύγει ο Πολ Νιροπράσμων Σεν Μετά αφού Ομιλήξει εκεί στους ευρωπαίους Σοσιαλιστούμπες Πώς λέμε γαρδούμπες Το βράδυ θα μιλήσει τους σοσιαλιστές πράσινους Πα, όλα πράσινα Πράσινα ανάπτυξη, πράσινα ομόλογα πράσινη, οικολόγη πράσινη Θα τους μιλήσει Α, ah, αμάν ah Οπότε όπως καταλαβαίνετε Εσείς μπορεί να αντιδράτε εδώ Αλλά ο πρόεδρός σας Ετοιμάζεται για Μεγάλα Μεγάλες καρέκλες <Ρε> <Ρε> ε, Τι άλλο περίμενε η Ευρώπη Για να σωθεί μετά την κρίση <Ρε> <Ρε> Σας έχω πει μου μόνο Τον Αντώνη το φίλο μου γιατί μπορεί να διαλυθεί Στα εξόρυση ο Αντώνης Νευρίασε το παιδί χθες, τα πήρε στην κράνα και είπε όποιος ξαναμιλήσει για ισοκοματικά και μουταράξει τα νεύρα θα τον πετάξω εκτός κόμματος. Κατάλαβες, ο επόμενος είπε που θα ασχοληθεί με ανύπαρκτα προβλήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία προσβάλλουνε με ένα και μπλα μπλα, ξέρετε, και τι θα το πετάξω εκτό κόμματο. Γιατί είχε, κάνει, είχε γίνει μια βαβούρα Μεταξύ Μητσοτάκη Όχα να μην κολλήσει τίποτα πάλι Και κρανιδιώτη Έχουνε πλακωθεί εκεί αυτοί οι δυο Και λέει ο Αντώνης Μη με, με πολιτσαντίζετε Από το τι μανάχη Ήθηκαν στις συγκρού χθες, Το τι τίγκα Ασκηστήκανε Σαγρίεψε ο Αντώνης Έτσι λοιπόν Μην το κολλάτε εδώ, Αντώνη, γιατί θα βρεθείτε προεκπλήξεο. Λύσαξαν, κυρία μου και κύριέ μου, εκεί με τη δημοκρατική... Πώς την είπαμε? Δημοκρατική άνοιξη στην Αίγυπτο. Είτε μεταξύ, στους δρόμους βγήκανε πάλι. Νεκροί εκεί, χαμός γίνεται. Θέλουν, τι θέλετε ρε παιδιά, αφού σας ήρθε η Δημοκρατία. 33 νεκρούς έχει γει στην Πρατία Ταχρήρ. Γιατί λέει διαδηλώσαν εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος. Έλα. Μουσική Καλά εκεί δεν έχετε δημοκρατία τώρα, δεν ήρθε η Αραβική Άνοιξη. Κινιέλ. Χαμός γίνεται, μάλλον εκεί θα επέμβουν άλλε μεγαλύτερε δυνάμεις. Διότι... Κατάλαβος. Ο δήμαρχος Βέριας, Ο δήμαρχος Βέριας. Hey, έστειλε εξώδικο Στο προϊστάμενο της ΔΕΗ Η δήμαρχος βεριας Είναι η Χαρούλα Ουσουλτζόγλου Χαρούλα Ουσουλτζόγλου Ο δήμαρχος Ουσουλτζόγλου Χαρούλα are... Λοιπόν Έστειλε ε, του το λένε, εξώδικο στο... στον προϊστάμενο της ΔΕΗ και λέει «Σας καθιστώ υπεύθυνος, σε περίπτωση που κάποιος από τους συνδημότητες μου υποστεί βλάβη επειδή δεν λειτουργεί κάποια ηλεκτρική συσκευή π.χ. ψυγείο όπου φιλάσετε φαγητό ή φάρμακα για να στραφεί, σε... να στραφεί σε βάρος σας, σε βαθμό υπετειότητας με ενδεχόμενο δόλο». Μουσική Εξώδικο έστειλε η Χαρούλα Ο Ο <συντζολου> Και καλεί τον προϊστάμενο της ΔΕΗ Στο υποκατάστημα της Βέρειας Να δέχεται από τους δημότες Μόνο το αντίτιμο του λογαριασμού κατανάλωσης Ηλεκτρικού ρεύματος Μάλιστα, ήταν η Χαρούλα Όχι, παίζουμε Ενταξής του Κερατσίνι έχουν κάνει κατάληψη Στα γραφεία της ΔΕΗ εκεί ο δήμαρχος με με άλλους τάπαμε και χθε αυτά και στην πάτρα υπάρχουν αντιδράσεις πολλέ παρακαλώ πάρα πολύ λέει ένας φίλος επιτέλους λέει και ένας άνθρωπος δεν έμεινε στα λόγια προχώρησε σε πράξεις τι γίνεται τώρα πέρα από το από αυτά όλα τα κόλπα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε πολλά ξενοδοχεία βάζουν λουκέτα λόγω κρίση 80 περίπου ξενοδοχειακές μονάδες a... το 2011 έβαλαν λουκέτο και αναμένεται καινούριο κύμα. Καθάπασαν την επικράτεια. Εκτός από τα κόλπα όλα που συμβαίνουν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, έχουν και διαρροές από παράνομους νοικιαστές κατοικιών. Βέβαια, ε, φαιδιά, τώρα κοίταξες, τα ψέματα ο... και ο τουρισμός ήταν στην... Πώς το λένε Road. Ο εσωτερικός τουρισμός Βοηθούσε αυτά τα πράγματα Αυτά δεν υπάρχουν πια Οι Ευρωπαίοι φοβούνται να έρθουν με τους, τους κλέψουν εδώ οι απαταιώνες Οι Έλληνες Road. Το ΤΕΒΕ Όρμησε και έκλεισε ξενώνες Ορίστε παρακαλώ you're right, you're right. Δεν ακούω Α, μα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και ε, βέβαια σημειώνει ένας φίλος παίρναν τα λεφτά για αγροτουρισμό και κάνανε ξενώνε εκατομμυρίων. Τώρα το θέμα είναι, mm. το θέμα είναι ότι, ποιο είναι το θέμα, κανένα. Κυρία μου, κύριέ μου Η κρίση βάρεσε και τους πρώην πρωθυπουργούς Κρίση μεγάλη δηλαδή Φανταστείτε ένα πράγμα Ότι η οικογένεια τσουτάκι δεν έχει τυράκι να φάει το ψωμάκι της Έτσι λοιπόν η μαμά Μαρίκα Αναγκάστηκε να γράψει βιβλίο με συνταγές Όπου τα περίφημα ντολμαδάκια της Θα υπάρχουν και σε συνταγές Θα πάντα να τις αγοράσεις. Συνταγές με ιστορία θα είναι ο τίτλος, Θα παρουσιαστεί Στα βιβλιοπολία σε λίγες μέρες Και θα λέει πως έφαγε Ο Χαρίλης ο Φλωράκης Ο Λεωνίδα ο Κύρκος Γιατί όταν τους κάλασε εκεί στη βίλα του 89 Τα ντολμαδάκια Θα παραστούν φυσικά σύσσωμη Πολιτική γεσία ε, της χώρας, θα βαρέσουν τα μπούρλα, ξέρει καλά από μαγειριά η Μαρίκα δίπλα στο Master Chef είναι τόσα χρόνια Το Master Chef, roll, baby, roll. δίπλα στο Master Chef roll. το μετσοτάκι. είναι, δεν ξέρει Μαρίκα από συνταγές. Αγκουράκια πότε... Εεε. Yeah. Yeah. Λες αγκουράκια να υπάρξεις κάποια συνταγή. Yeah. Τι πω ολοβέρδος τώρα, παιδί μου, πάλι ολοβέρδος. Yeah. Κύριοι, προσέξτε, αυτά δεν τα λέμε εμείς. Τα απολοβέρδος. Yeah. Προσοχή στις παράνομες πόρνες. Yeah. Το AIDS Καραδοκή... Να προτιμάτε την Ελληνική Βουλή, είναι πεντακάθαρες όλες mm -hmm. και ηλεγμένες από γιατρούς. Όποτε έπαθε. Mm -hmm. Να προτιμά... mm -hmm. αποφεύγετε τις παράνομες πόρνες. Mm -hmm. Λοβέρδος είναι mm -hmm. ah. oh, with... Καλά σου να το γυρίσουμε να πούμε ο Ξανθός Άγγελος από τη Ζαβάκα mm -hmm. χαρίζει στο μίτσο από την Κυρνικολού. Mm -hmm. Δεν μ' ακούσα. Λοιπόν, η... η Γενόπ έθεσε εκτός λειτουργία το σύστημα έκδοσης λογαριασμών. Πατάτης που λέει. έλα πάρε. Μουσική το σύστημα Ερμής λοιπόν Μουσική έθεσε εκτός λειτουργίας η Γενόπ, το σύστημα Ερμής της ΔΕΗ. So Σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδία, όχι μόνο δεν μπορούν να εκδοθούν εντολές διακοπής ρεύματος, αλλά με ευθύνη τη διοίκηση τη ΔΕΗ αύριο. Δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία απολύτως συναλλαγή με το κοινό. Έλα! Τι κόλπο είναι αυτό τώρα? Ά, ψάξε τώρα. Μόσα να ψάξει. Ε, το μεταξύ, το 78% όσων έλαβαν το χαράτσι. Το πλήρωσαν. Και... Τρέχει ο κόσμος στην αγάπη. Το θέμα είναι... Το επόμενο και το μεθεπόμενο. Μουσική πού το μεταφέρουν ρε παιδιά το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί οι, αντι... οι εργαζόμενοι αντιδρούν έξαλα. Σου λέει πού θα πάμε τώρα. Α, Φέρ... το μεταφέρουν στο Ρέντι, στις παλιές αποθήκες εκεί του Κεράνι. Και οι εργαζόμενοι προσπαθούν να αποτρέψουν τη μετακόμιση. Μας πάτε ρε σου λέει Μια χαρά έχουμε βολευτεί εδώ να Ποιος ξέρει Αν μα πάτε τώρα στο ready. Πλάκα μας κάνετε το... το βήμα έγραψε Ότι το κτίριο εκεί Στην Καραγιώργη Σερβίας είναι νοικιασμένο με 78.000 ευρώ το μήνα μας. Ενώ στις αποθήκες κάτω του παραχωρήσαν τζάπα και η εκτιματική εταιρεία κάνουν οικονομία. Αλλά αντιδρούν οι υπάλληλοι. Πού μας πάτερε. Η ίδια είναι να πει: εκεί κάνεις μία έτσι, δίπλα είναι το κολονάκι, να πίνουν το καφεδάκι τους, ψώνια στην ερμού. Δίπλα τα έχουν όλα Πού τους πάσαιρε στο ρέντι τώρα να πούμε Πλάκα μας κάνεις Πάνε στο καφενείο εκεί του που καναμιανούμπερ μπαμίτσου Να πίνουν καφέ οι άνθρωποι Να χάσουν τα εσπρέσα τους Απ' τον κάπο. Τα ψώνια εκεί, τα λουιβουτών τους Δίπλα απ' την Ερμού Πού τους πάσαιρε τους ανθρώπους τώρα Πλάκα μας κάνεις και εσείς στο ρέντι ε, μα τώρα αυτό είναι λόγος να κάνουν Τουλάχιστον μια εβδομαδιαία απεργία Δεν είναι πράγματα αυτά. Τι έκανε overly dre tokyy m Μερκελ. Α, για, τα, για τους ανθρώπους που σκότουσαν εκεί ε, οι νεοναζοί οι -ναζί, γιατί για τους ναζίδες τους παλιότερους δεν πληρώσαν μία για τους φόνους που κάνανε εκείνοι, τους άπειρους ε, στις οικογένειες των θυμάτων των νεοναζοι που, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες των 10 ανθρώπων συμφώνησαν να καταλάβ, καταβάλουνε κάποια αποζημίωση Είναι μέχρι στιγμή ε, θύματα 8 Τούρκοι και 1 Έλληνας, ο Θόδωρος ο Βουλγαρίδης. <Τοίλια> Ονομάστηκαν οι δολοφονίες του κεμπάπ <Τοίλια> εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλά από τα θύματα ήταν ιδιοκτήτες <Τοίλια> καταστημάτων <Τοίλια> τέτοια με φαγητό εκεί και έφτιαχναν κεμπάπ. <Τοίλια> Μάλιστα. Φοβάμαι είπε μια Γερμανίδα δημοσιογράφος ότι στο τέλος των ερευνών θα απο... ανακαλύψουμε πολύ περισσότερα ε... θύματα. Are... Το νεοναζί are... σήκωσε την τη μπαγκούρα του are... Τζερόνιμου are... και λέει η are... δεν είναι δυνατόν. Are... Οι δανειστές μας έγιναν δυνάστες μας. Αυτό είναι ο Τζερόνι Αν δεν το έλεγε δεν, δεν θα το έχει πάρει χαμπάρι κανένας Υπεραμείνθηκε της επιστροφή Τις αξίες και τις αρχές του χριστιανισμού Και είπε χάσαμε το δρόμο Τις αξίες, τις αρχές μας Όλα τα χάσαμε Θα βάλουμε τους κουσμού Σωστό στο Τζερόνι Όπως είπαν και οι πατέρες μας Πρέπει να δώσεις αίμα Για να πάρεις πνεύμα, όχ Οχ, οχ, οχ. Όλα τα άλλα είπε ο είναι μπαλώματα γιατί οι δυσκολίες θα περάσουν προσωρινά. <much> Αλλά τα προβλήματα θα ξανάρθουν. <much> Αμαν. <αμά, much> πρέπει να δώσεις αίμα για να πάρεις πνεύμα. Οχ, πώς σου φαίνεται αυτό τώρα. <much> που είπε ο Τζερόνιμος. δώσεις αίμα για Λοιπόν, στην Πάτρα καταγράφουν 6 νέους άπορους κάθε μέρα κάθε μέρα Η, η Τράπεζα Τροφίμων στο Δήμο Πατρέων καταγράφει συγκρονιστικά στοιχεία Αυξάνει κατά 6 με 7 άτομα καθημερινά ο αριθμός των Απόρων Νέες αιτήσεις εγγραφής από οικογένειες που πλέον χαρακτηρίζονται ως φτωχές, τέλος Μέχρι σήμερα στο Δήμο Πάτρα ήταν καταγεγραμμένα περίπου 5.000 άτομα ή οικο... οικογένειες Αν ήταν οικογένειες δεν είναι 5.000 άτομα, είναι πολύ περισσότερα Αλλά αυτοί καταγεγραμμένοι εξυπηρετούνταν από την Τράπεζα Τροφίμων Η οποία λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου και της Μητροπόλεως Πατρών Αλλά καθημερινά αυξάνει ο αριθμός στην Πάτρα Και αλλού είναι αλλά δεν υπάρχουν τέτοιε ενέργειες για να τους καταγράψουν no on Όπω είπαμε κυρίες μου και κύριοι Στο πτώμα ε, Πέφτουνε πάνω Να το κατασπαράξουνε Και να το σκυλέψουν πολύ Έτσι λοιπόν Ανάμεσα στους άλλους Σου φιλιάριδες Έχουμε και έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην οποία ζητά ζητά μια ημερομηνία ζητάν τα Σκόπια και έστειλε επιστολή στους ομολόγους των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένασης ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων ο Νίκολα Πόποσκι Πόποσκι ο Πόποσκι απευθείας απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο Πόποσκι έστειλε μια επιστολή στα αρχαία ελληνικά μάλιστα uh, time, uh, και ζητά να λάβει να λάβουν τα σκόπια we'll mm, ε, στη σύνοδο κορυφή ημερομηνία έναρξη ενταξιακών ε, διαπραγματεύσεων. When... <στο> <στο που> καλά κάνεις Κάτι το παντρεοπιτάλι για Ένα still... Ένας Ιρανός διοικητής And... Ελπίζει ότι το Ισραήλ Θα κάνει το λάθος να επιτεθεί Έτσι δήλωσε ο διοικητής της μονάδας αεροδιαστημικής Των φρουρών της Επανάστασης Ο Αμίρ Αλή Χατζιζαντέχ Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ έτσι το λένε το παλκάρι δήλωσε ότι το Ιράν ελπίζει το Ισραήλ να διαγράψει, να διαπράξει το λάθος να του επιτεθεί για να στείλει το σιωνιστικό καθεστώς στα σκουπίδια της ιστορίας έτσι είπε ο Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ τι έγινε ρε Αλή, Αμίρ να. Μην κάνεις τέτοια πράγματα, Γιατί Θα σταματήσει και το πετρέλαιο Να δεν έχουμε και το πετρέλαιο εδώ Το Η Γαλλία Η Γαλλία Τα μάτ Τα μάτ των Γερμανών είναι η Γαλλία όπω γνωρίζετε Ζητά πιο ισχυρε κυρώσεις κατά του Ιράν Ζητά η Γαλλία Όταν κάνει και η μίγα. Όλο, όπως καταλαβαίνετε, χαίζει τον κόσμο όλο, τι να κάνει και η Γαλλία. Ξύπνησαν οι αναμνήσεις από τα Αλγέρη φαίνεται. Και πρότεινε τη δέσμευση περιοσιακών στοιχείων της Ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας και την αναστολή της αγοράς πετρελαίου προκειμένου να πιστεί η Τεχεράνη ...να εγκαταλείψει το στρατηγικό πυρηνικό της πρόγραμμα... ...μάλιστα, για σου ρε ...γιατί να τα έχουν αυτοί, να τα έχουμε όλα εμείς... ...και οι φίλοι μας οι Γερμανοί... ...σκέφτονται φυσικά οι Γάλλοι... Η New York Times στην Ελλάδα... ...στην Ελλάδα έγινε πραξικόπημα... ...έλα μη μας τρελαίνεις. ...σύμφωνα με τους New York Times η Μέρκελ, ο Σαρκοζή και οι γραφειοκράτες των Βρυξελών όπως επίσης και οι αγορές ανέτρεψαν τις δημοκρατικές μεν θαρμένες δε κυβερνήσεις Παπαντρέου και μπερλουσκόνη. Έτσι λοιπόν έγινε πραξικόπημα, γράφουν οι New York Times. Έλα μη μας λες τέτοια. Δηλαδή η Μέρκελ, ο Σαρκοζής οι γραφειοκράτες των Βρυξελών και οι αγορές Οι απρόσωπες αγορές Ανέτρεψαν τις δημοκρατικές Μεν θαρμένες δε Κυβερνήσεις Παπανδρέου και Μπερλουσκόνη Ορίστε Παρακαλώ <ς πίσω> Καλώς το παιδί <ς πίσω> και... Καλά καλό Αχα <ς πίσω> <laughs> που έρχεται και η σκόνη από την Αφρική είμαστε σε αυτήν την περίοδο στο χαλάτι μετά θα πει η άνοιξη θα φάμε καλά θα φάμε καλά λέει ο φίλος μας εδώ ο τα κηρικά φαινόμενα πριν την άνοιξη είναι καταιγίδες χαλάζιο και διάφορα άλλα και μετά έρχεται η άνοιξη πως πότε, πως έλεγε ο ρε ο Ρίγας. Ε, καναλάρχη που είσαι και Κολτουριάρης, Πως πότε, τούτη άνοιξε Ραγιάδες, ο Ραγιάδες Έτσι έλεγε Τούτο το καλοκαίρι Τούτο το καλοκαίρι Πως έλεγε ρε ο Ρήγας Όχι αυτό ρε το ο παλικάρι. παλιγάρι Πως πότε, τούτη άνοιξε Ραγιάδες, ρε, Ραγιάδες Α, μιλίτ Λοιπόν που φιλέμου φίλε μου Αυτά λένε οι New York Times Ότι έγινε πραξικόπμα στην Ελλάδα Εν μεταξύ ε, τη δουλειά τους κάνουν και τα μέσα Μαζικής εξαθλίωσης Μπουρουμπουρουμπουρου -μπουρου -μπουρου -μπουρου, Δημοκράτες, αριστεροί ε, Άνθρωποι που έχουν πονέσει Αυτό τον τόπο ε, όχι όσο ακριβώς τη θηρίδα τους Αλλά κάπου εκεί κοντά τέλος πάντων Συμφωνούν σε ένα πράγμα Ότι είναι αναγκαία η έκτη δόση πρεζάκι μου Γι' αυτό πρέπει να κάνεις τα πάντα για να την πάρεις Όταν λέμε τα πάντα Μα τα πάντα Είναι εντάξει λυπηρό Να βλέπεις ανθρώπους Οι οποίοι τουλάχιστον δεν είχαν Εκδηλώσει Την σέρπετη καταγωγή τους Μέχρι σήμερα να βγαίνουν να λένε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Τα πάντα, τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε τα πάντα. Ναι, αυτό τη συμφωνία, ένα φίλο, αυτό λένε. Oh, τα πάντα εκτό από το να στηριχτούμε στα πόδια, πόδια μα. Να κλείσουμε τα σύνορά μας, να φτιάξουμε τα νομίσματά μας, να φτιάξουμε τις παραγωγές μας, τις αγορές μας, να απευθυνθούμε στην παγκόσμια αγορά με τα προϊόντα μας, να κάνουμε τα πάντα εκτός από αυτά. Να τον στήσουμε κανονικά, γιατί με στήνοντάς τον κανονικά όπως τόσα χρόνια, αυτοί που είναι γύρω από αυτά τα κόμματα και τις καταστάσεις ζουν και περνάνε μια χαρά ει βάρος μιας κοινωνίας η οποία έχει εδώ και πολλά χρόνια ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν να ένα καινούριο πανηγύρι Αγαπημένοι φίλοι yeah, feel... Τώρα έχουν yeah. Διαδοχές στο Πασόκ yeah. Τσαντίλα με τη Νέα Δημοκρατία Εκεί τσαντίζουν τον Αντώνη yeah. Αν θα μπει υπογραφή yeah. Αν θα έρθει η δόση yeah. Θα για την έβδομη τι θα γίνει yeah. Λοιπόν yeah. Οπότε Επίση όλοι συμφωνούν Όπως είπαμε ότι είναι πολύχρωμη πια Η πολιτική στην Ελλάδα Ξέχνα τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε Είναι σαν κουρελού Όσα χρώματα έχει κουρελού Ακριβώς τόσα έχει και η πολιτική στην Ελλάδα Και Όπως συμφωνούν για το πολύχρωμο Όπως είπαμε και πριν Συμφωνούν και το, στο ότι Ξέχνατε αυτά τώρα που σου λέγαμε για 19 Φεβρουαρίου εκλογές <Τι> Θα μου πεις και τι να τις κάνεις εκλογές <Τι> Άντε λέμε τώρα <Τι> Να κάνεις εκλογές <Τι> Να βγουνε ρε παιδί μου περισσότεροι Αριστεροί με τον κουβέλι Και τον ψαριανό <Τι> Να γίνουν καινούρια κόμματα <Τι> Να γίνουν τερθέρος πάντων τζερτζελές να περνάνε οι μέρες παρακολουθώντας εσύ τις καταστάσεις και να φυσικά να περνάνε τα κόλπα τους για τις φέστες ε, πες πώς τα λένε αυτά χαράτσια τα οποία βάλανε να πηγαίνει να τα πληρώνεις Εν me... του μεταξύ ρε παιδιά Εσείς τώρα που αν ακούτε αυτή την εκπομπή έχετε κανο, ικανό το χρυσοχοίδι να σκέφτεται και από μόνος του να βάλει υποψηφιότητα στο Πασόκ. Yeah, yeah. yeah. Σκέφτηκε δεν είναι μόνος του αυτός. να βάλω ρίστε. Παρακαλώ. Ναι, τι έχουμε λεφτά είναι παλιό αυτό όμορφω, είναι εκεί, ξέρεις γιατί είναι εκεί Σου εξηγήσω, είναι πολλά τα κόλπαγί. εκεί Ναι, ναι, να ήταν αυτά μόνο αδερφέ μου δεν μου λε εσύ τώρα πιστεύεις ότι ο Χρυσοχοίδης σκέφτηκε μόνος του να βάλει υποψηφιότητα, γι'α πες μου Μεγάλο μυαλό, μεγάλος πολιτικός Έπιασε και την 17 Νοέμβρη Την έπιασε, ναι Από την έπιασε, από αυτά, Σε έπιασε το... ναι Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Να είσαι καλά Έχουμε λέει ένας φίλος 350 οψώρετε του Γρανίδι. Εδώ για το λογιστή τα άμαθες. Εδώ γύρω με τις επιδοτήσεις και το στημένο κόλπο τα δισεκατομμύρια που πέφτανε εδώ για επιδοτήσεις που ήταν στημένο με ένα λογιστή υπηρότη και θα ζητήσουν λέει από τουλάχιστον δύο να επιστρέψουν κάπου 700.000 κάτι κόλπα ότι να αρούκωτες οι επιδοτήσεις. Αυτού του λογιστή μόνο. Αυτά τα άμαθες. Είναι πολλά τα, τα λεφτά, Στέλλα. <laughs> Στέλλα και δεν κρατάω μπαχαίρι. Κρατάω λελούδι. Yeah. Κατάλαβες τώρα γιατί θα πάρει... Όχι 46. 50% θα πάρει το Πασό. Και βάλε. So. Είναι πολλά τα λεφτά, Στέλλα. Και ακόμα δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά. Δεν το ρισκάρουν ε. οι, οι εταίροι Δεν βλέπεις με την εφεδρία κοροϊδεύουν την κατάσταση Είναι πολλά τα λεφτά Στέλλα Είναι πολλά τελευταία λεφτά, απλώς, όπως είπαμε, και να το λέμε καθημερινά, 100-200 οικογένειες τις έχει σύρει σε έναν, σε έναν αγώνα με το μοναδικό τους έγκλημα να μην είναι στο κόμμα τους και να κοιτάνε την εργασία τους για να επιβιώσουν. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν ανατρέπεται με τίποτες. Με τίποτες, όπως λέγαμε και χθες με τον Ανεψιό... Συντεχνιακά ζούσε η Ελλάδα. Συντεχνιακά θα πορευθεί. Δεν είπα. Καταργήθηκε η βόμβα Για να γίνει αλλαγή λαού. Δεν βγαίνουν αυτά με τίποτα. Όπως βλέπεις οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών αντιδρούν γιατί θα αλλάξουν εκτίριο. Αλλά δεν αντιδρούν για άλλα πράγματα. Οι υπάλληλοι του ΤΑΔΕ. Η συντεχνία ΤΑΔΕ. Εμείς μας κάνουν εκείνο, εμάς μας κάνουν εκείνο Στη γενική κατάσταση στο λαό δεν γίνεται τίποτα Ορίστε παρακαλώ να. Ναι Το είπαμε πριν, το είπαμε, το είπαμε. Yeah. Όχι δεν τους ενδιαφέρει Μα είπαμε, είναι κοντά εκεί Ερμού, Ντακάπο, πού να τρέχουν στο... στο ρέντι τώρα, στην Κεράνη Δεν αποκλείεται, αλλά δεν φοβούται τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω, ο φίλος, αλλά το είπαμε όταν είπαμε την είδηση, ότι είναι 78.000 το μήνα πληρώνει και το Υπουργείο, στην Καραγιώργη Σερβία. Συν του ότι είναι κοντά η Ερμού, τα Λουίβουτόν, τα Λουίβουταν, τα κάπου, κολονάκια, καφέδε, εσπρέσα. Στο Ρέντι δεν έχει τέτοια πράγματα. Αυτό όμως τους καίει, να μην μεταφερθεί το Υπουργείο. Η κοινωνική αδικία ε, που βλέπουν γύρω τους δεν τους απασχολεί καθόλου η, Το πρόβλημα των συνταξιούχων των αρρώστων η καρδιοχειρουργική κλινική που καταργήθηκε στο παιδόν Έλα μωρίς, σιγά τώρα. Έχουμε ανάγκη εμείς Αυτά είναι και δεν συμβαίνει μόνο με αυτούς φίλε μου Συμβαίνει είναι συντεχνία τέλος Η συντεχνία έτσι μάθανε, έτσι θα πορευτούν και τέλος yeah. θα υπάρχουν και πέντε γραφική εκεί να φωνάζουν μέχρι να τους κλείσουν διότι είναι αένα ως ο αγώνας να κλείσουν yeah. κάποιοι τέλος yeah. πάντων yeah. και έτσι θα πορευόμεθα μέχρι τη μέρα που θα εμφανιστεί ο Κλιτήρας να μας βγάλει από τα σπίτια μας. Yeah. Καλός να έρθει. και για να να ρίξουμε και μια life in style ματιά στην ε, ιστορική κατάσταση σαν σήμερα λοιπόν 22 Νοεμβρίου του, 2, του συγγνώμη του 1989 ο Μιτσοτάκη, ο, ο Παπανδρέου ο Φλωράκης και οι τρεις μαζί Μητσοτάκης, Παπανδρέου και Φλωράκης μαζί με τον πρόεδρα τότε της τότε δημοκρατίας Τσασάρτζετάκη Αποφασίσουν, αποφάσισαν σύσταση οικομενικής κυβέρνησης με τον ακαδημαϊκό, ακαδημαϊκό προσέξτε, ξενοφόντα ζολότα. Αλήθεια, ζει ο Ζολότας ακόμα. Υπότιτλοι ε, λογικά θα ζει. Σιγά σιγά μπαθιότας. παρακαλώ. Είναι όπως είναι ο Δαλάι Λάμας Ζή λέει ο άλλος Είναι μετεσάρκωση ο Παπαδήμος Είναι προσέξτε Υπό τον ακαδημαϊκό λέει Δεν ήταν τραπεζίτης ο Ζολόδας ήταν ακαδημαϊκός Ήταν και ακαδημαϊκός Αλλά αυτοί είναι όπως ο Δαλάι Λάμας Τάκ-τακ Μεταψυχώνονται πως το λένε Τέλος πάντων, κυρία μου, κυριέ μου, να μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Εάν δεν έχει άλλο δικαστήριο ο Θανάσης σήμερα, αν δεν έχει άλλα κυνήγια, ίσως μεταφέρει κοντά σας το γλέντι του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή και τις έξυπνες παρατηρήσεις σας. Να είσαστε πάντα καλά, πολύ καλά. Γεια και χαρά σας.